και το βασικό μας είναι πως η ανάπτυξη που θα έρθει θα είναι βιώσιμη. Σε ευχαριστώ, Βανέγερο. Μην επενδύσετε ότι δεν θα έρθει η ανάπτυξη. Έχετε, έχετε. Το ξέρετε ότι θα έρθει η ανάπτυξη. Έχετε, έχετε. Όλα τα στοιχεία λένε ότι θα έρθει αυτή η ανάπτυξη. Για να το λέει ο Τσακαλώτο, μάλλον έτσι ακριβώ θα είναι. Η ανάπτυξη έρχεται, το λέει και ο Πανταζή βέβαια, το έχει πει σαν από το χρόνο. Ε, για την ανάπτυξη μιλούσε. Και ο Πανταζή και ο Τσακαλώτο. Και όχι μόνο αυτή, γιατί η ανάπτυξη έχει ξανάρθει σε αυτόν τον τόπο. Έρχεται συνεχώ. Για την ακρίβεια δεν έχει φύγει ποτέ. Γιατί κάτι τέτοιο μα είχε πει και μα είχε διαβεβαίωσει γι' αυτό και ο Τσίπρα αλλά και ο Σαμαρά. Έχουμε λοιπόν σαφεί ενδείξει πια και γεγονότα που μα κάνουν να είμαστε αισιόδοξοι. Η ανάπτυξη έρχεται. Υποχρέωσή μου. Να βάλω μπροστά τη διαδικασία της ανάκαμψης Παύλου Ανάπτυξης. Ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε. Η Ανάπτυξη έρχεται. Έρχεται, έρχεται μια φορά σου λέω Η Εμπίδα έρχεται. Σκάση. Ερχεται. Ερχεται. Με τίποτα δεν επαναλαμβάνεται. Βάλετε το να σκάλω, κύριε το Η Ραχίλη Μακρύ εδώ, και ο Διονύη ο πρόεδρο και διευθυντή εκεί τη Σέρτ. Το πολύ ωραίο κωμικό, φεδρό, φεδρό άκρο φεδρό, στιγμιότυπο που συνέβη προχτέ στο προάβλιο τη Σέρτ, Έχει αυτό το κόμμα ένα ταλέντο. Όλα τα θέματα τα πιάνει, αυτό είναι πολύ ευχάριστο για εμά εδώ κυρίω. Πιάνει όλα τα θέματα και τα καταντάει, τα φέρνει στα μέτρα του και τα μέτρα του είναι ό,τι πιο κωμικό υπάρχει, ό,τι πιο φεδρό, ό,τι πιο σαχλό. Μερικέ φορέ, ό,τι πιο χιδαίο, τα φέρνει πάντω εκεί κάπω και κουμπώνουν όλο και γίνονται τόσο ωραία. Από το μνημείο αυτό, κάθε αυτό, έτσι όπω είναι η πόρτα του, ο Σανσέρ που έχει σχολιαστεί επικοινωνιακό τρόπο και δίνει τροφή στα social media. Ο ΣΥΡΙΖΑ άλλωστε γι' αυτό υπάρχει, για να θρέφει και τα θρέφει πολύ καλά τα social media. Ένα τρώλι είναι ω κόμμα, ένα τρώλι είναι ω ηγεσία. Λογικό είναι και τα Twitter και τα Facebook να. Λυσομανάνε με όλα αυτά που βλέπουν. Αυτό καθε, αυτό το μνημείο, η τελετή η ίδια έτσι όπως έγινε, η Ραχήλ Μακρύ, ο Διονύς Τσακνή με το Σκάσεμ. Όλο αυτό μαζί ε, νομίζω ταιριάζει απόλυτα σε όλα αυτά που ζούμε. Άλλη μια στιγμή πάρα πολύ καλή, όμορφη, ιδιαίτερη χαρακτηριστική της εποχής που ζούμε αυτή τη φορά στο προάβλιο τη ΕΡΤ. Μια ΕΡΤ που προφανώ. όσοι... Πήγαμε τότε, συμπαρασταθήκαμε τότε, δεν το κάναμε για να είναι αυτή η ΕΡΤ που είναι σήμερα. Κάτι άλλο είχαμε όλοι στο νου μα τότε και κυρίω έγινε για δημοκρατία, βάλτε σε εισαγωγικά τη λέξη, για ελευθερία, ελευθεροτυπία, ελευθεροστομία, για αυτά και άλλα τέτοια και άλλα πολλά. Αλλά τελικά καταντήσαμε να είναι αυτή η ΕΡΤ με αυτέ τι τελετέ, με αυτό το τηλεοπτικό πρόγραμμα, αυτός του δημοσιογράφου, αυτέ τι απόψει που δεν μπορούν ούτε να κρυφτούν ούτε να χρησιμοποιήσουν και τι γνωστέ προφάσει που χρησιμοποιούν συνήθω ή δημοσιογράφοι για τέτοιες περιπτώσεις ε, φεύγουμε λίγο από την ΕΡΤ γιατί θα έρθουμε εδώ στα δικά μας και τα δικά μας είναι η ανάπτυξη που έρχεται, το λέει και ο Πανταζής το λέει και ο Τσίπρας, το λέει και ο Σαμαράς αλλά γίνεται, δεν γίνεται στην τύχη γίνεται με στόχευση με πρόγραμμα και κυρίως με σχέδιο και εικόνα γιατί ο Αλέξης Τσίπρας χρησιμοποιεί και εικόνε του πώ θα είναι αυτή η ανάπτυξη Η Ελλάδα είναι μια ανεπτυγμένη χώρα. Η Ελλάδα δεν μπορεί να γίνει και δεν θα γίνει ούτε χιλή του Πίνοσετ, ούτε Βρετανία της κυρία Εμείς λοιπόν στον αντίποδα αυτού του μοντέλου, αυτού του σχεδίου, φέρνουμε ένα νέο παράδειγμα, ένα νέο μοντέλο. Το μπακαλόγατο με το Χατζηχρίστο. Ένα-ένα τα σκαλιά και πιο βαθιά μες στο τούνελ Φέρνουμε ένα νέο παράδειγμα, ένα νέο μοντέλο. Τον Μπακαλόγατο με τον Χατζηγητή. Δεν θα ακούσει για μένα πώ πεθαίνω για σένα και ότι έχω χάσει για πάντα το τρένο. Δεν θα ακούσει για μένα πώ πεθαίνω για σένα και ότι έχω χάσει για πάντα το τρένο. Το ξέρετε ότι θα έρθει η ανάπτυξη. Όλα τα στοιχεία λένε ότι θα έρθει αυτή η ανάπτυξη. Ανοίξτε δρόμο να περάσουμε. Στην πάντα, στην πάντα. Έρχεται λοιπόν η ανάπτυξη του μπακαλόγα του, όχι άλλη ανάπτυξη που λέει ο Τσακαλότος, Ένα τέτοιο δείγμα της άφηξης, της ανάπτυξης, είναι η απόφαση του πάγου αν έχετε ε, πάρει είδης, τι ακριβώς ε, αναφέρει. Σα διαβάζω κατά λέξη, η μη καταβολή δεδουλευμένων, δε αυτό απασχόλησε τον Άριο Πάγο, γιατί είναι μια συνηθισμένη διαδικασία στι περισσότερε επιχειρήσει. Η μη καταβολή δεδουλευμένων, λέει ο Άριο Πάγο, δεν συνιστά βλαπτική μεταβολή των όρων εργασία. Δεν συνιστά βλαπτική μεταβολή των όρων εργασία. Περιμένουμε την επόμενη απόφαση του Αρίου Πάγου, σύντομα, που θα λέει ότι η καταβολή δεδουλευμένων είναι μεταβολή των όρων εργασία και άρα ποινικώς κολάσιμοι και άρα θα ληφθούν τα δέοντα μέτρα και τα λοιπά και τα Αυτά λοιπόν ζούμε στη χώρα που ενώ οι πρωθυπουργοί αναγγέλνουν και παραγγέλνουν την ανάπτυξη και οι υπουργοί, ο Άριος Πάγος στο Ανότητα Δικαστήριο λέει για μη καταβολή των δεδουλευμένων δεν είναι και κάτι ιδιαίτερο, αναπτύσσει ένα σκεπτικό το οποίο είναι κωμικό έτσι και αλλιώ, ή τραγικό ανάλογα όπως θα το δει Κανείς. Σε αυτή, λοιπόν την χώρα, το μόνο θετικό είναι ένα αεράκι που υπάρχει από το πρωί. Δροσίζει γενικότερα και από χτε. Ευλογημένη χώρα, καταραμένο λαό. Αυτό είναι, νομίζω, που περιγράφει τι ακριβώ συμβαίνει. Πριν δύο χρόνια, σαν σήμερα, είχαμε το δημοψήφισμα, ήταν Κυριακή, τρέχαμε στι κάλπες να ψηφίσουμε με 62% το όχι, που μέσα σε μία εβδομάδα, στι 13 Ιουλίου, έγινε ναι. Ήταν μια κορυφαία ιστορική στιγμή. Περνάει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 Νεκρούς η Λευτεριά, Ζάλο ποτέ δεν κάνει, γιατί η παντέρ κάθεται, σου του την κάνει. Είμαι σίγουρος ότι η ελπίδα έχει έρθει. Είμαι σίγουρος ότι η ελπίδα έχει έρθει. Είμαι ότι η έχει έρθει. σα καλώ να αποφασίσετε κυρίαρχα και περήφανα, όπως ακριβώς προστάζει η ιστορία των Ελλήνων. Και δεσμεύομαι προσωπικά ότι θα σεβαστώ το αποτέλεσμα της δημοκρατικής σας επιλογής, όποιο και αν είναι αυτό. Είχαμε προσωπική δέσμευση, δεν είχαμε κάτι αστείο ή κάτι τυχαίο, είχαμε την προσωπική δέσμευση του Αλέξη Τσίπρα. Τον βλέπαμε εκείνε τις μέρες και λέμε προφανώ. ότι και να πει ο λαός... Ποιο έχει τολμήσει, ποιο έχει διανοηθεί να πάρει το ποσοστό του λαού σε ένα τόσο καθαρό ερώτημα και προφανώ ήταν και καθαρό το αποτέλεσμα και να κάνει κάτι διαφορετικό. Πουθενά στον κόσμο ή σε ελάχιστε περιπτώσει σε χώρε του πλανήτη έχει συμβεί αυτό. Θέλει πολύ θράσος να πάρει το αποτέλεσμα του λαού σύμφωνα πάντα με την ιστορία του, του κυρίαρχου λαού, ο Αλέξη Τσίπρας και να μην τολμήσει να κάνει αυτό που ο λαό θέλει. Άλλιω δεν τον ρωτά. Άπαξ και τον ερώτησε, πρέπει οπωσδήποτε να κάνει αυτό που ο λαό θέλησε, επιθύμησε εκείνη τη δεδομένη στιγμή. Μας εξηγεί ο Αλέξης Τσίπρας εδώ, όπως έκανε όλη την εβδομάδα μέχρι να γίνει το δημοψήφισμα, τι θα επικρατούσε στην Ελλάδα αν ε, ψηφίζαμε τότε το ναι. Αν επικρατήσει το ναι, θα έχουμε μια προοπτική και μια συμφωνία η οποία δυστυχώς για τον ελληνικό λαό δεν θα δώσει διέξοδο. Και σε πέντε μήνε θα ξανακληθούμε να μιλάμε για ένα τρίτο μνημόνιο. Σε πέντε μήνε θα ξανακληθούμε να μιλάμε για ένα τρίτο μνημόνιο. Και το η ηλίθεια. Σκάσε, ηλίθεια. Επειδή είμαστε στα Σκάσε, άλλο ένα διάσημο σκάσε μπαίνει δίπλα του Τσακνή και. Ε, με τη μακρύ είναι αυτό του Μουρατίδη με το Μάρκελο Νύχτα. Αν θυμόσαστε, έντοξε στιγμέ, επειδή ξαναζούμε έντοξε στιγμέ τηλεοπτικού μεγαλείου, είναι και ο τελικό survivor σήμερα, με τα ξεχνάμε αυτά. Χθε ημιτελικό, πρώην ημιτελικό προχθέ. χαμός γίνεται. Ο ελληνικό λαό με τα εβδομητάρια του είναι στι επάλξει και τιμά τα δύο χρόνια από το περήφανο όχι που είχε πει τότε και χορεύαμε το βράδυ. Χορεύα, ναι, το βράδυ στην πλατεία με τα τσάμικα και τα. Κάλα μάτια έτσι λοιπόν, μόλις ακούσαμε τον Αλέξη Τσίπρα να μας λέει ότι αν επικρατούσε τότε το ναι, θα είχαμε τρίτο μνημόνιο. Ευτυχώ που επικράτησε το όχι και δεν είχαμε το τρίτο μνημόνιο, ούτε ένα συμπληρωματικό στην πορεία, ούτε κάτι μέτρα έξτρα τα οποία δεν μας τα είχε πει κανείς, αλλά ήρθανε και έρχονται συνεχώς και να συζητάμε, όπως συζητάνε όλοι οι σοβαροί, για το τέταρτο το οποίο αναμένεται ή πέμπτο ανάλογα την Αρρύθμιση. Αυτά συνάβησαν τότε. Θα ξαναγυρίσουμε στην πολύ σημαντική επέτειο. Να πάμε στα όσα έγιναν στη Βουλή. Την έντονη αντιπαράθεση, ιδεολογική και πολιτική, που είχαμε στη Βουλή προχτέ. Χθε δεν ήμασταν εδώ. Είχαμε και τη στάση εργασία τη ΕΣΥΑ. Οπότε έχουν μαζευτεί πολλά. Την αντιπαράθεση που είχαμε στη Βουλή για την φοροδιαφυγή τη λίστε Λαγκάρτ και όλων των άλλων ονομάτων και χωρών λίστε. Θα σα πω ότι τα βεβαιωθέντα από τι τελωνιακέ αρχέ που αφορούν υποθέσεις παραβιάσεων, καυσίμων και καπνικών προϊόντων ήταν 219 εκατομμύρια ευρώ για τη λίθα Λαγκάρτ τα βεβαιωθέντα ποσά είναι 237 εκατομμύρια για τη λίθα Μπόριαντς έχουν βεβαιωθεί 12 εκατομμύρια 710 χιλιάδες. τι κάναμε εμείς εμείς λοιπόν είχαμε υποσχεθεί πως θα φέρουμε περισσότερα από τη φοροδιαφυγή και δεν έχουμε φέρει τίποτα μου Εμεί λοιπόν είχαμε υποσχεθεί πω θα φέρουμε περισσότερα από τη φοροδιαφυγή και δεν έχουμε φέρει τίποτα. Μπράβο! Νομίζω έχουν κάνει και σε αυτό το τομέα την καλή δουλειά που περιμέναμε όλοι να κάνουν. Παρόμοια καλή δουλειά. Όπως έχει συμβεί και σε άλλους, σε όλους, σε όλους τους τομείς με τους οποίους αυτή η κυβέρνηση αυτό το πολιτικό προσωπικό έχει καταπιαστεί. Έρχεται όμως και το άλλο πολιτικό προσωπικό είναι σε αναμονή και δίνει πολλές συνεντεύξεις ο Κυριάκος Μητσοτάκης και έχει να πει τα καλύτερα για το αύριο αυτού του τόπου. Όλοι γνωρίζουν σήμερα, κυρίως αυτοί που θα έρθουν να επενδύσουν τα χρήματά του, ότι η επόμενη κυβέρνηση θα είναι μια κυβέρνηση η οποία θα είναι πολύ πιο αποτελεσματική στην υλοποίηση των πολιτικών. Ποιε θα είναι αυτέ, έχετε... Μπορείτε να μα πείτε κάποιο παράδειγμα. Να σα δώσω ένα παράδειγμα. Περικοπή του αφορολόγητου, μείωση των συντάξεων, περικοπή επιδομάτων και είναι και περικοπέ στα ειδικά μισθολόγια. Έχετε, έχετε, περικοπή του αφορολόγιου, μείωση των συντάξεων. Έχετε, τέλους ρε καμγουράκια εσέρα θα ακούω πες τον να σκάσει του πλαϊνού σου ένα άλλο και τόσο διάσημο σκάσε είναι εδώ από την Ελληνοφρένεια όταν ήμασταν στο σκάι που είχε πάρει τότε το νέο, νέο παιδί ήταν ε. τον Αποστόλη, μια κυρία και του είχε πει αυτό σκάσε σκάσε και ο άλλος τον Τόναλν Ντάκ και έκλεισε μετά το τηλέφωνο επειδή γίνεται μια αναδρομή κάνουμε εμείς εδώ μια αναδρομή στα σκάσε δεν είναι σαν του προετοιμασία. Οπότε προσπαθούμε να θυμηθούμε αν οι άλλες καλές στιγμές Μοιάζουν ή προσεγγίζουν ή αγγίζουν την πολύ καλή στιγμή Στο μέγαρο της ΕΡΤ απ' έξω, Στο πολύ ωραίο μνημείο το οποίο στήθηκε για τα θύματα της ΕΡΤ Όπως λένε, περιγράφουν, είναι μια ιστορία λίγο παράξενη Τι να κάνουμε όλα παράξενα, είναι Τα παρακολουθούμε, αποσβολωμένοι τα περισσότερα, άφωνοι Και πρέπει να πάμε τώρα στα άλλα, τα οποία επίση μα αφήνουν άφωνους γιατί ο Αλέξης Τσίπρας προχθέ μίλησε για τους βουλευτές του βουλευτέ του. Κανεί δεν μιλάει για αυτού του βουλευτέ. Εμεί εδώ έχουμε πει μερικά, με αφορμή την επιστολή των 25 προ το ΕΣΟΡΟΥ που ζητάει από το ΕΣΟΡΟΥ να πράξει τα δέοντα για την ελληνοφρένεια. Γενικώ εμεί μιλάμε για του βουλευτέ, του αγαπούμε. Νομίζουμε ότι είναι άξιοι εκπρόσωποι καθρέφτη του λαού που ψήφισε. Έπρεπε κάποιο να πει καλά λόγια για αυτού του βουλευτέ. Κανεί δεν τα έλεγε, να τα πει ο ίδιο ο Αλέξη Τσίπρα. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ τα κάνουν όλα για την καρέκλα τους. Χωρίς την καρέκλα δεν θα ήταν τίποτα. Καροφάτε να δυνατά. Χα, χα. Να δυνατά χα, χα. Χωρίς την καρέκλα δεν θα ήταν τίποτα. Για παιδί, ξέρω να γελώ, αν αρκή, Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ τα κάνουν όλα για την καρέκλα τους. Χωρίς την καρέκλα δεν θα ήταν τίποτα. Χα. Ακούγεται λίγο καρέγκλα, να το ακούσετε εσείς αυτό που στέκεστε στα γράμματα και στη γραμματική και στον ήχο που βγαίνει από τη συγκεκριμένη λέξη. Το είπε πολύ καθαρά άνθρωπος, άνθρωπο, έτσι ακριβώ είναι. Το έχουμε πει όλοι, ειδικά για του συγκεκριμένου βουλευτέ. ισχύει για πολλού βουλευτέ, αλλά οι συγκεκριμένοι όντω στόχουν αυτό το θέμα, το θεματάκι να είναι οι ίδιοι όμοιοι, να είναι οι καρέκλε. Οι βουλευτέ του ΣΥΡΙΣ είναι οι καρέκλε του. Νομίζω αυτό περιγράφει ακριβώ αυτό που. Συμβαίνει. Εδώ είναι Ελληνοφρένια, 211-200-8200, τηλέφωνο επικοινωνία. Σα περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά. Μπορείτε να στείλετε και SMS γράφοντα Real και Νότο, μνημά σα, όλο αυτό στο 19650 στην ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία είναι στούριοpapa.kr. Ο Νίκο Απρανίτσερ θυμίζει τον ήχο Ζητάμε και συνεργάτε στην τηλεοπτική Ελληνοφρένια. Ε, το, είχαμε, το έχουμε πει άλλη μια φορά από εδώ, από την ε, ραδιοφωνική. Ε, υπάρχει στο site τη Ελληνοφρένια, το επίσημο, το οποίο είναι ελληνοφρένια.net.gr. Έχει αναρτηθεί και στο Twitter και στο Facebook μια ηλεκτρονική διεύθυνση, στην οποία όσοι νέοι και φάτοι, λίγο ψώνια, λίγο σούργελα, λίγο σοβαροί, πολύ πιο αστεί, γενικώ ό,τι νομίζω ο καθένα για το είναι του. Γενικώ θέλουμε ανθρώπου με διέξοδα γιατί αυτοί με κάποιο ξεκλείδομα μπορεί κάποια στιγμή να γίνουν παραγωγικοί, αλλιώ είναι ένα βάρο ατέλειωτο για όλη την κοινωνία. Τέτοιου ψάχνουμε και με άλλα πολλά και άλλα τόσα χαρακτηριστικά. Για την τηλεοπτική πάντα, Ελνοφρένε. Στείλτε εκεί το Μέλσερ για καμιά βδομάδα ακόμη να γίνει ένα ξεσκαρδάρισμα και μετά να προχωρήσουμε σε κάποια επιλογή, διαλογή. Ανάλογα θα το δείξει η ζωή. Σαν σήμερα δύο χρόνια πριν ψηφίζαμε για το όχι, στην πορεία αφού έγινε ναι, άρχισε να δίνει κάποιε ερμηνείε του τι ακριβώ ήταν αυτό το όχι που είχαμε δώσει όλοι. Θυμίζω τότε ότι το όχι ήταν για το μνημόνιο. Είχε έρθει ένα μνημόνιο και είχε πει όχι ο ελληνικό λαό για το μνημόνιο. Τη εβδομάδα πριν το. Δημοψήφισμα το όχι όλοι οι Σιριζέοι το πήγαιναν να τα εκεί Έτσι το ερμήνευαν Τη βραδιά του δημοψηφίσματος έτσι το ερμήνευσαν Έστω και αν πάγωσαν από το μέγεθος Αλλά αμέσως μετά την Κολοτούμπα άρχισαν οι εντελώς διαφορετικές και αντίθετες ερμηνείες Το όχι λοιπόν αυτό ήταν κατά την άποψή μου Όχι στο παλιό και μισητό πολιτικό σύστημα Το όχι ήταν όχι σε όλους εκείνους Βαρώνους Εθνικούς εργολάβους, κόμματα και πολιτικούς που μεταχειρίζονται την Ελλάδα σαν κτήμα τους Ήταν επίσης ένα όχι και σε όλα όσα μας πνίγουν Σε ένα κράτος γραφειοκρατικό, αγγυλωμένο, εχθρικό στον πολίτη Το όχι ήταν όχι στη διαπλοκή, στη διαφθορά, στην αξιοκρατία Ήταν όχι στο μνημόνιο. Ήταν όχι σε κάθε μνημόνιο. Ήταν όχι σε όλου αυτού που ήθελαν να φέρουν μνημόνιο. Αυτή είναι η μόνη αλήθεια, η μόνη μεκεφαλαία αλήθεια. Δεν ήταν όλα αυτά τα όχι που το ερμήνευσε στην πορεία, γιατί έπρεπε κάτι να κάνει και επειδή σε αυτό είναι καλό, να παραχαράσει την, τα ό, ό,τι έχει συμβεί, την πραγματικότητα, τη λογική, την αλήθεια. Βρήκε όλα αυτά τα όχι και άλλα τόσα. Κόψαμε μερικά από αυτά που έχουμε για να περιγράψει και να δικαιολογήσει την τεράστια κολοτούμπα υπεύθυνος στην ιστορία για δεκαετίες για αυτήν ακριβώς την Κολοτούμπα Να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα και ένα τραγούδι, τραγούδι αντάρτικο αλλά προσαρμοσμένο στα σημερινά δεδομένα όπως το ακούγαμε εκείνες τις μέρες σαν σήμερα, σαν αύριο, σαν χτες πριν δύο χρόνια ακριβώς Σας καλώ λοιπόν να ξαναγράψουμε μαζί ιστορικές στιγμές ανάτασης και ελευθερίας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 Στι καρδιές σα τσάλλη, βλοκα στη ψηφή. Κρατήστε καλά μέσα στην ψυχή σας το πνεύμα του μετόπου. Σύμπαρα στα Αδέρφια, Έλληνες και Ελληνίδες της Λαμίας και όλης της περιοχής, από μέρους του Γενικού στρατηγείου του Ελλάς, σας φέρνω τους πιο θερμούς χαιρετισμούς. Ακούτε το οι Έλληνες! Εμείς απολεμήσαμε για να έχετε εσεί τα γράμματα και το ψωμί που δεν είχαμε και να μην θέλετε θάματα! Ja να ζήσετε, μια I a mnie emis κάσαμε πέντε 0 Πέντε 0 5-0 5-0 λοιπόν, και χάσαμε και Χαβάη και τα δύο αποχά Χ ξεκινάνε. Ελλάδα Ελλήνων φυλακισμένο, νομίζω επί καιρό Α έχουμε Ιούλιο. Ένα Νοέμβριο είχε φωναχθεί αυτό κάποτε στην Αθήνα, στο κέντρο, στο Πολυτεχνείο. Αλλά νομίζω μένει από τότε κανονικά. Περιγράφει ακριβώ αυτό που συμβαίνει ανεξαρτήτω των κυβερνήσεων, των προθέσεων και των διαθέσεων του λαού. Γιατί μέχρι διαθέσει εκεί μένουμε. Κάτι παραπάνω σε πράξει, α πούμε. Δεν προβλέπεται μέχρι στιγμή. Ποτέ κανεί δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει από αύριο και με τα, το μνημείο στην ΕΡΤ υπάρχει το ασανσέρ εκεί με τα χέρια που προσπαθούν να ανοίξουν την πόρτα του εμείς είχαμε περιγράψει ακριβώς πως θα ήταν η ΕΡΤ επί ΣΥΡΙΖΑ αλλά ποτέ δεν μπορούσαμε να φανταστούμε αυτό το χάλι Έρχεται, ανατρέπει, καθυλώνει Αριστερή όλου του κόσμου Συντονιστείτε ΕΡΤ 6 με 8, καλωσορίζουμε την Αυγή, με ανάγνωση της εφημερίδα μας, της αυγή. 8 με 10, πρωινή μελέτη κεφαλαίου. Μελετάμε και αναλύουμε τα άπαντα των Μάρξ, Engels και Γιάννη Μιλιού. 10 με 11, πρωινό μαγκαζίνο, Καλημέρα Εξάρχεια. 11 με 1, η ελληνική ταινία, ένας πρωθυπουργό από την Κυψέλη. Στην Red Star System, μάθε τι λένε, τα κόκκινα άστρα. Στι 3 Άκουτι τι ξύπαν. Το κυβερνητικό τηλεπαιχνίδι που θα σα καθυλώσει. Στι 4 μαγειρική εκπομπή. Το μυστικό αναρχούδι. Με κουρμέ συνταγέ από το ποστάνι του αυτοδιαχειριζόμενου πάρκου τη γειτονιά. Στι 8 η κουζίνα τη Χαμάς, Συλλογική κουζίνα με γεύσεις από Συρία, Πακιστάν, Αφγανιστάν και Κουρδιστάν. Στι 9 λαχούρι, όχι αγκούρι. Εναλλακτικέ στυλιστικέ προτάσει για αριστερού με στυλ και άποψη. Στις 10 ο η σατυρική εκπομπή στα λινοφρένια. Στις 10 και μισή κάτω ρε μάλι, Η νέα τηλεοπτική σειρά για όλη την οικογένεια. ΕΡΤ. Το αγαπημένο ΣΥΡΙΖΕΡΤ. Σε πολλά η πραγματικότητα μας ξεπέρασε. Γιατί αυτό το είχαμε κάνει στην αρχή όταν αναλάμβανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό ήταν και ο Μιλιός τότε. Δεν είναι ούτε και ο Μιλιός τώρα. Έχει αποχωρήσει. Και αυτός δεν έβλεπε, δεν μπορούσε να φανταστεί τι θα του ξημέρωνε. Όπως δεν μπορεί να φανταστεί και ο λαός τι θα του ξημέρωσε. Έλα ρε, τι έγινε. Έλα καλά. Κάπου τα τσίπρα και είχα πλανευθεί. Α, κι εγώ. Τέλεια. Δεν είπατε προχθέ για τη δουλειά που θα μας δώσετε. Ότι θα γίνουμε εκλεκτά μέλη τη Δεν είπατε τη... <laughs> ότι θα Ναι, δω, ναι, δω, ναι, δω, ναι δω, βέβαια. Ναι. Εγώ είπα ότι ήταν πρόγραμμα αυτό. Δεν κατάλαβα. Για, Μόνο. Για δω μου πληροφορίε. Ενδιαφέρομαι. Μπε στο site, παιδί μου. Δεν έχεις Facebook, Twitter. Άντε, ή και να μην έχει. Μπε άρα να σήμερα έτσι μου το χρόνο. Αχή, Και να είσαι.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 Γεια στα γιατί για να καρπουζάκι και φετούλα εδώ πέρα, ε. Ελέγω στον Γιέσου. Ω, Γιέσου, τι καίνεις. ζήτω ο δημιουργικός σεξισμός, κάτω ο ψευτοπουριτανισμός. Σε αυτό συμφωνώ, υπογράφω, γεια. Εγώ του ακροατέ σου, ξέρει και πήρα να στο πω. Ευτυχώ το κι άλλο σταθμό. Αλλά θέλω να στο πω και να τα ακούσουν και ακίνη. Βρίζουν τον Τζίπρα, το λένε μαλλίκα. Βρίζουν τον Παπαδρέο, το λένε μαλλίκα. Το μισοτάκι. Και δεν κοιτάνε ότι το ψηφίσαμε οι γιατί του έταξε 751 ευρώ. Ε, είδαν το 751 ευρώ τελικά είναι η καλή περίπτωση. Ε, τώρα ο άλλος ο Μητσοτάκης θα τους προτείνει 752 και 20 λεπτά. Και πάλι θα τον ψηφίσουν και μετά θα βρίσουν. Ετηρουμένων το αναλογιών και αυτή θα είναι η καλή περίπτωση. Γιατί δεν κοίτανε τη μαλαβιά τη δικιά τους που και ψηφίζουν αυτά. Γιατί δεν καταλάβω τι φταίει ο κόσμος. Ε, Μας χοροϊδέψαν και την πατήσαμε. Τι να κάνουμε άνθρωποι είμαστε. Κλείνουμε τώρα και βάζει αυτιά. Το διαλύουμε το μαγαζί, τα τελευταία είναι. Γιατί? Πόσο δεν είναι παιδάκι μου αυτό, βάλε λουκά καλύτερα αυτιά τώρα. Μάλε, αυτό, να μην πω κατά πια. Πάντα βάζαμε αυτιά, δεν κατάλαβα. Είναι μήπω λίγο καναπληρωμένο τρολάκι. Όχι τρολάκι <laughs> Όχι ρε, πιλεύω. Θα έχω, θέλεις όμως. έχω ρολόι, έχω ρολόι. Δουλεύω αλλιώ εγώ. Δεν δουλεύω με τρόλ. Δεν, δεν μπορεί το τρολέ, Έλα, Ούτε τα τρολέ, δεν μπορώ. Ούς το τρόλε, Έριξα λάσω για να δω ποιάσω και άμα πει τίποτε στο να σώ. Θα γίνω μόνο μαγία με στο ελφάσο. Καλή εβδομάδα. Τι αντιφάσει. Λογοκρισία. Σεξισμού και πάει λέγοντα. Καλή φάση. Βουκουρέστι, Ραμάντα, Πλάζα, Ξενοδοχείο Μέσα στη τεργή θεμενόμενη πισίνα Εδρομασά, σαούνα, πρωινό, υπέρ κρεβάτια Όγδο, όροφο, πιά, τόλο, μέσα σε πάρκο Παρασκευή και Σάββατο διαμονή Το τονίζω το Παρασκευό Σαββατοκύριακο 140 ευρώ Μάνι, λιμένι.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 διαδικασίες. Πάντω από το να υποδέχονται τον Κυριάκο, θα ή τον Καλά, δεν το συζητώ. Χίλιε φορέ το μισθοφόρο. Από το μισθοφόρο των Γερμανών, καλύτερα τον μισθοφόρο των Πειρατών. Υπάρχει ένα ολοκληρωτικό σύστημα το οποίο επιτρέπει η αυγή. Όχι. Το παρόν. Μπλόκο στο θάνατο. Το χωνί. Όχι. Λαϊκό, όχι. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εποχή. Κοντρα νιούζ. Να βγαίνουν με αγρίως προπαγανδιστικά και εμπριστικά πρωτοσέλιδα Όμω <συσίλιο> όμως εγώ να ενοχλώ, όχι μόνο εγώ και οι άλλοι <συσίλιο> συνάδελφοι που σήκωσαν έναν σταυρό <συσίλιο> κατά τη διάρκεια του δημοψηφίσματος τον σταυρό της αλήθειας η οποία μετά αποδέδεικται Δεν ξέρω αν καταλάβατε, είναι η φωνή του δημοσιογράφου Κωνσταντίνου Μπογδάνου, τότε από το δημοψήφισμα δύο χρόνια πριν, που αποδέδεικται όπω λέει, και μιλούσε για το Σταυρό που σήκωσαν ελάχιστοι, ελάχιστοι τιτάνε τη δημοσιογραφία για να πείσουν τον ελληνικό λαό να ψηφίσει ναι. Τελικά έγινε το αντίθετο, αλλά έμεινε ο αγώνα και ο Σταυρό. Αυτά έλεγε τότε. Χτε είπε κάτι που ξεσήκωσε μια μικρή ηθία, αλλά ανάγκασε και το ίδιο το κανάλι να βγάλει ανακοινωστή ακριβώς υπεχθές. <και> Εγώ νο σίγουρο είναι η φωτιά λόγω των ελίψεων ναι. και των προβλημάτων στη διαχείριση που υπήρχε από την πυροσβεστική σταματούσε όσο επί μέσα στη θάλασσα και πάλι καλά που δεν έπαιρνε αντίθετη φορά για να πάει προς τα σπίτια. Είναι επειδή υπόλοιπα, η θάλασσα, άμα, η θάλασσα είναι σύμμαχος του Τσίπρα, πάντα ήταν αριστερή η θάλασσα. Ε, πρέπει να το πούμε στους αγώνες, πρώτα τα μαθήματα, πρώτους αγώνες στη θάλασσα μαζί με τον Τζίπρα ε, από την εποχή της ΚΝΕ ε, μην νομίζει κανείς ότι ήταν τυχαία εκεί η θάλασσα η θάλασσα βρέθηκε εκεί με προσπουργική παρέμβαση και έτσι σταμάτησε η λεγόμενη πύρινη λέλαπα όσον αφορά στην ε, ε, επίσκεψη αγαπητέ μου Μιχάνλη Πορισμένοι θέλουν από κυβερνητικούς εξωματού. Να σου πω ότι είναι ένα μήνα και μια εβδομάδα ο Λουκά Παπαδίνο στο νοσοκομείο, χτυπημένο από πρώε συντρόφου του Έλληνα Πρωθυπουργού. Και ο Έλληνα προτιμώ δεν έχει πάει να του πειναγιά. Αυτά. Υπόθηκαν χτες. προφανώς Προφανώ ξεσήκη μια αθήλα και στο παρασκήνιο αναγκάστηκε σκάει να βγάλει μια ανακίνηση. Νομίζουμε ότι ο Σκάι θα έπρεπε να βγάλει σχετικέ ανακοινώσει και άλλε φορέ στο παρελθόν για τον συγκεκριμένο δημοσιογράφο, θα θυμηθούμε τώρα έτσι ένα απόσπασμα το οποίο άξιζε τότε να βγει ανακοίνωση δεν βγει και ποτέ ανακοίνωση ήταν όταν η Μάγδα Φίσας στο δικαστήριο είχε πετάξει να μπουκάλι νερό στον δολοφόνο του Γιούτουις, τον Ρουπάκια Ωραία, λοιπόν, σωστό Συνεχίζω Είπαμε για τραβούκου, η μάνα αφήσα ξέσπασε, πέταξε το μπουκάλι. Ο Ρουπακιάς έχει αρχίσει και. πώς να το πω. Σε τελείω ανθρώπινο επίπεδο, λογικά αυτό ο άνθρωπο πρέπει να είναι ράκκου. Σε τελείω ανθρώπινο επίπεδο, λογικά αυτό ο άνθρωπο πρέπει να είναι ράκου. Δηλαδή, όταν γυρνάει η μάνα. Δεν, δεν αντιδρά μόνο ο δικηγόρο του. Αντέδρασε, λέει συγκρατήστε την επιτέλεση. Από την άλλη, μια μάνα η οποία λέει είδατε κι Είναι λυτή. Και γυρνάει και του λέει δεν θα ησυχάσω μέχρι να σε κρεμάσω. Ε, καταλαβαίνετε πως είναι ο κάπως. Λοιπόν, το Ράκος, ο δολοφόνος που είναι Ράκος επειδή κάθε μέρα πήγαινε στη δίκη και άκουγε τις λεπτομέρειες της δολοφονικής του πράξης και των δολοφονικών πράξεων των συντρόφων του σε εισαγωγικά οι λέξεις. Μια άλλη καλή στιγμή του συγκεκριμένου δημοσιογράφου που σε καμία περίπτωση ο Sky δεν θα είναι όταν είχε καταφερθεί κατά του Άρη Βελουχιώτη.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 Εντάξει, στο έμελλα με λιγαλά, στο πεζεστέν και τα σχετικά. Που ουσιαστικά του τζιχαντιστέ τους... όπω ακριβώ κάνουν τζιχαντιστέ και του ρίχνανε μετά μέσα με στην πηγάδα να ξεψυχήσουν αφού του είχαν βιάσει, του είχαν ακροτηριάσει και, και όλα τα σχετικά. <μμμμμ> όταν έχει Μπογδάνου, ακού και Μπογδάνιε. Είναι δεδομένο αυτό το θέμα, δεν είναι τι λέει κάποιο, γιατί τον έχει τον κάποιον. Όταν έχει αποφασίσει να τον έχει, λογικό είναι ότι θα πει όλα αυτά που λέει. Αυτά για τον Βελουχιότητα είχε πει στην ίδια εκπομπή που είχε μιλήσει υπέρ του Τσολάκογλου.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 Λαϊκισμό, έσωσε 300.000 Έλληνες ήρωες στρατιώτες την ώρα που όλοι άλλοι εγκατέλειπαν. Αυτά λοιπόν αυτές οι απόψεις υπάρχουν, υπήρχαν, χαρτιά δεν βγαίνουν για όλες τις απόψεις, λογικό, κατανοητό, απόλυτα λογικό και απόλυτα κατανοητό. Πριτσαπίδουλα <σχετίζε> Γιώργο Ναι, εντάξει. Όλο η Νέα Δημοκρατία θα κυβερνάει. Θα, θα κυβερνήσει κι ένα άλλο. Μα εμάς. τι να κάνουμε αφού Νέα Δημοκρατία ψηφίζεται. Και αν όχι Νέα Δημοκρατία, αυτού που εφαρμόζουν <σχετίζε> τι πολιτικέ τη Νέα <σχετίζε> Δημοκρατία. Ναι. <σχετίζε> όχι κάτι διαφορετικό από την Νέα Δημοκρατία, Ναι, αυτού ψηφίζεται. Τι να κάνω τώρα. Που τη χώρα τη χρέωσε τον Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία. Ωραία. Ε, Και τώρα κυβερνάει το Πασόκ α, με άλλα ρούχα α, με α, πολιτικές τη Νέα Δημοκρατία. Τι θε τώρα, Μην βιάζεσαι. Όχι, γιατί δεν με βιάζομαι, Δεν κατάλαβα. Ό, γιατί θα κάτω σαν φάλητη μέρα με σένα. Και βγαίνει τώρα είναι δημοκρατία και μιλάει. Γιατί να μιλάει. Όχι Δημοκρατία Θα κυβερνάει. να πάνε. Να πάνε. Εγώ δεν έχω αντίληση. και τι άλλοι yeah, και είναι και κάνει και το μάκα. αγανακτισμένη Σιριζέα Θα σα βάλω σε βαζάκι κάποια ώρα, δεν βρίσκεστε τακτικά. Θα τη σοκολάτα στο σκρίνιο. Να σα βλέπω θυμάμαι ότι Εγώ 8 Καλά κι εγώ έχω κάνει σαν το 12 τι να κάνουμε τώρα, αλλά δεν περηφανεύομαι να κάνω τον άντρα Ακόρα δεν μπορώ να βλέπω τα παράξενα ρε, όλα παραμύθια, αλλά και εσύ και δημόσιο γράφει, όλα ιδίες, σοβαραυτή εγώ Είναι η εκπομπή αυτή που ακούω τώρα εδώ στο ΕΣΛΕΝ. Ναι, ναι, η ίδια. Μάλιστα. Λοιπόν, συγχαρητήρια. Μιτσοτάκη, Σιμίτη, Παπανδρόου, Καραμαλή, Όλοι αυτοί οι τσίπρα. Του τσίφρε Πρέπει να μπουν στη φυλακή όλοι. Α, καλά. Α, τι καλά, δεν, δεν συμφωνεί, Εσύ. Δεν συμφωνώ γιατί δεν είναι δημοκρατικό αυτό. Τι θα μπει η δημοκρατία στη φυλακή, Όχι, διαφωνώ. Για θέλω τη δημοκρατία ή τη Δεν ξέρω εσεί τι θα θέλετε. Εγώ σήμερα πήγουν 8 χρόνια απλά πληρώσω και επηρέσαται και στη Γερμανία, είδα τη λέγονόλη, Μόνο δεν μα βάλει στην Ευρώπη μα κάνω σκουπίδια τη Ευρώπη. απλά λίγο αυτά, λίγο τα λένε και οι κασιδιαρέ, Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Και ήταν αυτά. Η χρησαυγή. Θα βγει σε πάνω διάολος, εγώ την ξεβγή, ξεβγή κουνάντα για κάμω και, και φτύνο, έτσι. Να πάνε στον διάλο όλοι αυτοί που μας φέραν εδώ, που μας φέραν, δεν μας βάλανε στην Ευρώπη. Απλά μας κάνανε σκουπίδια της Ευρώπης. Σκουπίδι, σκουπίδι, μες στο δρόμο. Καλησπέρα σας, ονομάζομαι π***τα και καλό από το 18 Τι κάνετε, είστε καλά. Καλά, είσαι. Πολύ καλά, ευχαριστώ. Να ενημερώσουμε και τη κλίση μα ηχογραφείτε. Καλά, χρειάζεται να με ενημερώσετε γι' αυτό. Δεν το ήξερα. Α, ναι, για το τυπικό πρέπει να σα το πω, να το γνωρίζετε. Ε, να σας το πω κι εγώ. Να σας ενημερώσω ότι η κλίση Ωραία. Καλούμε για να κάνουμε μία πρόταση για το σταθερό σα τηλέφωνο από τον Τέλεια. Με μιλά... πείτε μου. Ωραία. Τώρα σε ποια εταιρεία ανήκει. Ανήκει στη.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 Σε tablet, laptop και σε κινητό τηλέφωνο. 250 λεπτά σε όλα τα σταθερά και 30 λεπτά δωρεάν σε κινητά. Και η τελική τιμή είναι τα 22 ευρώ και 12 λεπτά. Πώ σα ακούγεται αρχικά αυτό για το σταθερό. Τι είπατε ότι έχει μέσα αυτό, έχει και ίντερνετ, πόσο μεγάλο ίντερνετ. Το ίντερνετ είναι έω 24 Mbps, αυτό το πρόγραμμα που σα λέω τώρα. Ναι. 250 λεπτά σε όλα τα σταθερά και 30 λεπτά δωρεάν σε κινητά. Δεν έχει, έχει πιο, πιο πολύ ίντερνετ αυτό. αυτό το αναβαθμισμένο που λέγεται, πώς λέγεται, το 30 κάτι. Βεβαίω. Το πρόγραμμα με τι ίδιε παροχέ, αλλά με έω 30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 Έχω κερδίσει χθες δύο προσκλήσεις που πάνε για το θέατρο βραχών, Βλάχων, <Το>, το θέατρο Βλάχων Πού είναι αυτό Ε, πού είναι, στην Αθήνα, πού είναι η περισσότερη Βλάχη <Το> Εδώ είναι η επιπλέον κόλαση ε, Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος Έχουμε το τρίτο μέρος του λαού. Μας πάει στο μαγκαζίνο, τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο Γεια σας Έχω σαν τυχαία προχτές στη συνέντευξη, τον αδερφώνατε το κούμπο. Τα λέω, δεν ξέρω αν το λέω καλά το όνομα, δεν παρακαλωθώ πολύ τη φάση. Θα θέλα να υπερθυμίσω αυτά τα μωλή παναραμότητας ράτσι στο εθνικό γα*** το μωλή της μάνας τους, ότι μακάρι να είχαμε κι άλλα Ελληνόπουλα σαν καυτά, παιδιά. Ναι, αλλά δεν είναι άροι, κύριε. Τι να κάνουμε, είναι μαύροι. Είναι αράπηδες. Στο σκοτάδι φαίνονται μόνο δόντια. <typing. σχέρι> Τι να κάνω, ό, πρακτιστικό, ρατσιστικό. Άκο. Ή δεν κατάλαβα να μπουν στη ΣΥΡΙΖΑί θα το πούνε και αυτό ρατσικό. <σχέρι> είναι μαύρη, <σχέρι> δεν είναι άρη που στην Ελλάδα κατά βάση <σχέρι> ανέχει να δει έναν Έλληνα και να πει να ένα παράδειγμα άρια φιλή. <σχέρι> Βλέπει τον καστινάρι και λέει ένα άριοσ. Ο μηχαλλιά, φτιστό. Ποιο έχει χαλιά, παλιά. Αυτό πγίνει αρχό τη χρυσή, αν βρίσκεται για το δέντρο. Κλεμπούταν στο δέντρο είσαι αλλού λένε άνθρωπο. Δηλαδή τελείω. Αυτό είναι κάτι μπορεί να τον κάνει άριο γιου. Τελείω τυχαίο ανθρωπονιδέ. Αλλά δεν θέλω έτσι σε κάποια φάση να Τελειώνει ο Ακασιδιάρη και να ότι την Αφρική. Θα τα Αφρικά μου που λέγει και με Εγώ τα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 Με θα πακούν τα γκόνια γιατί τα γκόνια δεν τα ξέρουν νομίζεις Δεν βρίζνε Άντε δε πολλά φιλιά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 για να πάει προς ιδιώτες ή διακομιδή. Γιατί βγαίνουν και λένε διάφορες μαλακές ξέρω εγώ ότι τώρα... Αποκλείεται, έχουμε αριστερή κυβέρνηση. Καλά. Γιατί Σε... έκανε αυτή την παύση, τι σήμαινε αυτή η παύση, δεν μ' άρεσε. Όπα, γιατί μου είπε αριστερή κυβέρνηση. Και τι το σκέφτεσαι. Αριστερός. Όχι, τι να σκεφτώ, όχι. Ότι Α, θα αριστερός. σκεφτεί ο αριστερό τώρα να κάνει όλο αυτό για να πρημοδοτήσει την ιδιωτική εταιρεία. Ε, ε, ε. Κάπου <σομίλω> ήρεμα, έτσι. Κάπου Μαλακίες. ήρεμα. Έχουμε και κάποιε ιδέε που πιστεύουν. Πάμε. ε. Όπω εδώ καθαρίσανε το πάρκο Τρίτσι, φτιάξανε λίμνες ιστορίε, γεράγε για τρενάκια ιστορίε, κάτι υπόσταγα, κάτι κιόσκια και τα έχουν παρατήσει τώρα. Τι που γίνεται και ένα φεστιβάλ μια φορά το χρόνο, εκεί. Και όλα αυτά για, για να μείνει ζωντανό Γιατί αλλιώς 3 and okay. the cookies bun Χωματερή okay. <σφίλαι> θα ήταν Πες τον Καλαμούκι Το διάστημα τους μάρανε Άκου να δεις λεβέντι Η Τουρκία είναι 70 εκατομμύρια Μπορεί η σύνταξη να είναι 200 ευρώ Αλλά η Ευρώπη που είναι 300 εκατομμύρια Πληρώνει πολύ ακριβότερα τα προϊόντα να Αυτά τα στοιχεία καλά... πάντα που είναι πολύ συγκεκριμένα. Πρελαίνομαι Πρελαίνομαι με τα συγκεκριμένα στοιχεία Μα τι διάλοτη είναι κύκλιο των τα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 το φαγκρί. Και το φαγκρί. Λοιπόν, να μας κάνει σύγκριση ο Καραγκιόζης... Πρόσγεμι λες μεγάλες κουβέντες, θα το ψηφίσαι αύριο στα σταμάτα. Είμαι μεταξύ ζωή και τσίπρας, το λέω καθαρά. Λίμωνο, έλα ρε. Δεν υπάρχει τίποτα. Εντύπωση Όχι. μου κάνει μεγάλη.